Η ΕΡΟΣ ναό Παναγία Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 15 Νοεμβρίου 2010. Η του του Ιπνιού Βασιλεύου Ράνι Παράκτη του Ράνι Αλυθίου Πανακό Παρανίδα Πάνα Πληρών, και Σκίνου Σουνιν και Καθάρισου μα από και Κρυσό Θα συνεχίσουμε λίγο από αυτά που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά από κάποιο λόγο το Αβάησακ του Σύρου. Όποιος διορθώνει τον αδελφόν του κατιδία θεραπεύει τη δική του κακία και όποιος κατηγορεί κάποιον δημοσία χειροτερεύει τα δικά του τραύματα. Όποιο διορθώνει τον αδελφό του κατηδίαν θεραπεύει τη δική του κακία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όποιο λέει επισημαίνει κάποιο πρόβλημα στον αδελφόν και ιδιαίτερο του το επισημαίνει και δεν τον εκθέτει και δεν τον προσβάλλει και δεν δημοσιοποιεί το πρόβλημά του ή την αδυναμία του, θεραπεύει λέει τη δική του κακία ο άνθρωπο, δηλαδή την δική του διάθεση της κατάκρισης και του φθόνου ή της περιφρόνησης. Όταν επισημαίνουμε κάτι σε κάποιον και γίνεται αυτό αντικείμενο σχολιασμού αυτό δηλώνει την κακία μας, δηλώνει το πάθος μας, δηλώνει την αδυναμία μας. Και το πάθος μας αυτό είναι η διάθεσή μας να καλύψουμε τα δικά μας λάθη με την έκθεση του άλλου. Αναφέρω τα λάθη του άλλου για να μην δω τα δικά μου λάθη. Και ταυτόχρονα δείχνω την εμπάθεια της ψυχής μου που δεν με ενδιαφέρει ο άλλος δεν με απασχολεί ο άλλος και τον περιφρονώ. Σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι μέσα στην καρδιά μου. Όταν κάποιον αληθινά τον τιμούμε, τον εκτιμούμε, τον αγαπούμε, δεν τον εκθέτουμε. Και η διάθεσή μας να θεραπευτεί είναι μια προσωπική σχέση ιδιαίτερη δεν είναι αντικείμενο σχολιασμού περιφρόνησης ή εξουθένωσης. Όταν, λοιπόν, προσεγγίζουμε έτσι τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι μια διαδικασία που τελικά διορθώνει τη δική μας κακία. Γιατί βεβαίως μπορεί να, μας, να έχουμε αυτή την τάση, αυτή την επιπολιότητα, να θέλουμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια να φανούμε διακριτικοί εκτιμώντας και προσέχοντας τον άλλον ταυτόχρονα γίνεται θεραπεία της ικής μας ψυχής. Αντίθετα, όποιος κατηγορεί άλλον κάποιον δημοσίε χειροτερέπει τα δικά του τραύματα γιατί έρχεται η κατάκριση να διώξει την χάρη του Θεού παγώνει η καρδιά μας δεν έχει ζεστασιά δεν έχει προσευχή έχει αυτήν την εσωτερική φθορά εν τέλει, ο άλλος είναι αυτός που διαμορφώνει τη δική μας κατάσταση ο άλλος είναι που μας κρίνει και από εμά εξαρτάται ποια κατάσταση θα διαμορφώσουμε μέσα μα τι ήθως θα έχουμε λέει κάποιος στερούμε την χάρη του Θεού δεν έχω προσευχή δεν έχω κατάνεξη δεν συγκινούμε που οφείλεται γιατί από όλα αυτά τα απλά πράγματα αν δούμε δηλαδή με τιμή με προσοχή με σεβασμό τον άλλον άνθρωπο και με διάκριση και λεπτότητα τότε αυτόματα διαμορφώνονται οι πνευματικές εσωτερικές συνθήκες για να καρποφορήσει η χάρη του Θεού. Δηλαδή δημιουργείται, διαμορφώνεται αυτό το κλίμα που μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Όποιος λέει, θεραπεύει τον αδελφόν του κρυφά καθιστά φανερή την δύναμη της αγάπης του. Η δύναμη της αγάπης λοιπόν φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Η αγάπη δεν κρίνεται με εξωτερικά μέτρα αυτό που φαίνεται, αλλά στην ουσία της. Και πραγματικά η αληθινή αγάπη φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ενώ όποιος τον εντροπιάζει, ενώπιον των συντρόφων του, δείχνει τη δύναμη του φθόνου του. Όποιος λοιπόν έχει διάθεση να εντροπιάσει κάποιον, δείχνει το φθόνο του. Φίλος που ελέγχει κρυφά είναι σοφός ιατρός ενώ όποιος ιατρεύει ενώπιον πολλό στην πραγματικότητα ονειδίζει. Η διάθεση μας λοιπόν να διορθώσουμε κάποιον φανερά πού αποσκοπεί απλώς να φανερώσει τη δική μας υπεροχή δηλαδή ικανοποιεί το δικό μας εγωισμό η διάθεση μας να διορθώσουμε τον άλλο στα φανερά δείχνει τη δική μας έλλειψη τα δικά μας κενά τη δική μας αδυναμία δηλαδή μέσα μας δεν έχουμε φως δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε Θεό και αυτό το κενό αυτή την έλλειψη αυτή την απουσία προσπαθούμε να την καλύψουμε με αυτή τη διάθεση Ελέγχοντας, κρίνοντας, ονειδίζοντας, εκθέτοντας Η συγχώρησης κάθε είναι δείγμα συμπάθειας ενώ η αντιλογία προς τον πτέστη είναι δείγμα πονηρού φρονήματος Η συγχώρηση λοιπόν κάθε είναι δείγμα συμπάθειας Η συμπάθεια λοιπόν πραγματικά φαίνεται στην συγχώρηση που συγχώρηση στην ουσία δεν είναι να δώσω ένα συγχωροχάρτη στον άλλον άνθρωπο να του δώσω τη συγχώρηση για κάτι που συνέβη αλλά συγχώρηση σημαίνει η καρδιά μου να δώσει χώρο στον άλλον δηλαδή να βάλω τον άλλον άνθρωπο στην καρδιά μου και με αυτόν τον τρόπο να δεχθεί και ο άλλος να με βάλει στην καρδιά του Αυτή είναι η συγχώρηση ε, Δεν είναι η συγχώρηση αυτή η εγωιστική διάθεση ότι να, ο άλλος παραδέχθηκε για τα λάθη που μου έκανε και εγώ εντάξει τον συγχωρώ δεν είναι μια διά, διά, κατάσταση υπεροχή η συγχώρηση αλλά είναι η ταπεινή διάθεση να συμπαθήσω τον άλλον να τον βάλω αληθινά στην καρδιά μου ενώ η αντιλογία προς τον μτέστη, η σύγκρουση με τον τέστη είναι η ανοριμότητά μας είναι το πονηρό μας φρόνημα Αυτά για να ολοκληρώσουμε τα τις προηγούμενες φοράς. Αλλά αυτό το ήθος όμως, αυτή η κατάσταση πως γεννάται, πως δημιουργείται. Δηλαδή ξαφνικά θα μας έρθει αυτή η διάθεση επειδή τα, επειδή τα ακούσαμε. Αυτό, αυτή η διάθεση είναι καρπός κάποιου βιώματος. Λέει κάπου αλλού. Ο Βαβάς και να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν ερωτάτε τι είναι μετάνια, τι είναι καθαρότητα και τι είναι τελειότητα. Λέει λοιπόν το τέλος όλου του δρόμου της αρετής συνίσταται στα τρία αυτά. μετάνια, καθαρότητα και τελειότητα. Να δούμε πώς τα ορίζει για να καταλάβουμε πώς γεννώνται αυτά τα πράγματα. Μετάνοια είναι η εγκατάληψη στον προηγουμένων παραπτωμάτων και λύπη για αυτά. Μετά είναι δηλαδή αλλάζω δρόμο, αλλάζω πορεία και δεν το κάνω αυτό με κόπον, αλλά με χαρά. Δηλαδή, έχω λύπη για την προηγούμενη μου ζωή και όχι λύπη που τα αρνήθηκα και ακολουθώ μια άλλη πορεία η λύπη που έχει ο άνθρωπος όταν αποχωρίζεται την αμαρτία είναι ένδειξη αγνίας και ελλείψη σοφίας και ελλείψη πραγματικής γνώσης γιατί νιώθουμε λύπη που αποχωρίζομαστε από κάποιες συνήθειες και πάθη γιατί πολύ απλά δεν έχουμε γευτεί την πραγματική χαρά γιατί η γνώση πνευματική είναι η αίσθηση του Θεού. Η γνώση η πραγματική είναι η εμπειρία, η γεύση της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την αίσθηση, αυτή την χαρά, τότε νιώθει λύπη που πιέζει τον εαυτό του να απομακρυνθεί από τις εφάμαρτες συνήθειες. Αν όμως η καρδιά... Νιώθει χαράν και πληρότητα και γεύεται την αγάπη του Θεού, λυπάται που τόσο καιρό ήταν σκοτάδι. Και μετά είναι αυτό, η λύπη ότι τόσο καιρό είμαι σκοτάδι. Και λυπούμε για τον δρόμο που ζούσα, ο οποίο είναι ένα δρόμο σκοταδιού, σκότους άγνιας φθοράς, θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό να το διακρίνουμε γιατί. Άλλο πνεύμα έχει μία περίπτωση και άλλο πνεύμα η άλλη. Ή υπηρετούμε το πνεύμα του Θεού και είμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού, είμαστε στο πνεύμα του δικού μας κόσμου, του κοσμικού φρονήματος. Το πνεύμα, για παράδειγμα, του Θεού, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι το πνεύμα της επίκαια, της συγχώρηση. Το πνεύμα του κόσμου είναι το πνεύμα της τη δικαιοσύνη, δηλαδή των δικαιωμάτων μου. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να προστατεύσει και να κυρια... τα δικαιώματά του και να επιτύχει την δικαίωσή του σε κάθε πράξη της ζωής του, σε μία σχέση, σε, μία, σε ένα γεγονός, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτό ζει με το πνεύμα του κόσμου. Αν όμως κυριαρχείται από το πνεύμα του Θεού, δεν είναι πρωτεύουσα αξίας, πρωταρχικής αξίας η δικαίωσή του, αλλά η σύνδεση η αγαπητική με τον άλλο, που μπορεί για αυτή τη σύνδεση να θυσιάσει τα δικαίωματά του. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό όμω για να το ζήσει ο άνθρωπος, για να το επιλέξει ο άνθρωπος, έχει πρώτα γευτεί την χαρά του Θεού. Αν δεν έχει γευτεί ο άνθρωπος την χαρά του Θεού, δεν έχει λόγο να το κάνει. Θα το κάνει μόνο για να είναι καλός άνθρωπος. Αυτό όμω δεν τρέφει, δεν δίνει ζωή. μετάνια λοιπόν είναι η εγκατάλειψη τη προηγούμενης ζωής που συνειδητοποιήσα ότι είναι θάνατος. Και λυπούμε για αυτά που είχα κάνει γιατί είναι θάνατος. Τι είναι καθαρότης, σε συντομία δεν τι είναι καθαρότης. Σε συντομή είναι καρδιά γεμάτη έλαιος για όλη την κτιστή φύση. Καθαρότητα δηλαδή είναι η αγάπη. Καθαρότητα δεν είναι να προσπαθήσω με έναν προσωπικό αγώνα να ελευθερωθώ από εμπαθεί ανήθικες κινήσεις μέσα στην καρδιά μου. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο να εννοηθεί μέσα στην έννοια της μετανοίας. Καθαρότητα όμως είναι η καρδιά που είναι γεμάτη έλαιος για όλη την κτιστή φύση. Τότε είναι καθαρός ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο. Γιατί αν δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας από έλαιος για κάθε κτιστή φύση, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πονηρή διάθεση. Σημαίνει ότι υπάρχει μνησικακία. Σημαίνει ότι υπάρχει αδιαφορία για τον άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι υπάρχει ύστεροβουλία και αυτό μολύνει τη διάθεση της καρδιάς. Καρδιά καθαρή λοιπόν είναι η άδολη καρδιά που τιμά τον κάθε άνθρωπο και σέβεται τον κάθε άνθρωπο και τον βλέπει ο εικώνας Θεού. Να λοιπόν η πνευματική καθαρότητα ποια είναι και ποια είναι η κοσμική ψυχική καθαρότητα. Η κοσμική καθαρότητα είναι η δικαιοσύνη, να μην αδικήσω και να μην με αδικήσει. Η ψυχική καθαρότητα είναι να μην έχω αρνητικές διαθέσεις για κάποιον. Η πνευματική όμως καθαρότητα είναι να είναι γεμάτη η καρδιά μου από έλεος για όλη την κτήση. Τι είναι τελειότης; είναι βάθος ταπεινώσεως που σημαίνει εγκατάλειψη όλων των ορατών και οράτων πραγμάτων και κάθε φροντίδος για αυτά. Ταπείνωση λοιπόν είναι η εγκατάληψη από όλα τα πράγματα, ο απεγκλωβισμό μου, η απέκδυση του εγώ μου που επικεντρώνεται στα πράγματα, στη κτήση, στην κυριαρχία, στον έλεγχο των πραγμάτων και άρνηση κάθε φροντίδος για αυτά. Ο ταπεινός λοιπόν είναι άνθρωπο που δεν έχει διεκδικήσει, που δεν ζητεί τίποτα. Και θέλει την ησυχία του, θέλει την συντροική του ησυχία. Η σύγχυση, η ταραχή, το άγχος είναι αποτέλεσμα της αγωνίας μας να κατακτούμε πράγματα. Είναι η αγωνία μας να κυριαρχούμε. Δηλαδή όλη η δυστυχία μας από εκεί προχειτάς πάρουμε τώρα την έννοια των λογισμών. Τι είναι οι λογισμοί. Είναι η προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας γιατί νιώθουμε ανασφαλείς. Δηλαδή προσπαθώ μέσα από τον έλεγχο τον λογισμό, μέσα από τη διαδικασία τον ολογισμού, να φανώ κυρίαρχος και στον Θεό και στους ανθρώπους και στη ζωή γενικότερα. Οι λογισμοί λοιπόν κρύβουν την ανασφάλειά μου. Κρύβουν τον φόβο μου ότι θα είμαι τιμένος και πρέπει να είμαι νικητής δηλαδή οι λογισμοί είναι η μειονεξία μας οποιασδήποτε μορφής λογισμών όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον Θεό και δεν φοβάται να χάσει από τον Θεό δεν έχει λογισμούς, αφήνεται όταν δεν βλέπω τον άλλο αντίπαλο μου σε εχθρό μου και δεν φοβούμαι να χάσω από τον άλλον, τότε δεν με νοιάζει τίποτα δεν έχω λογισμού. οι λογισμοί αμέσω είναι το πλωστάσιό μου για να αποδείξω την υπεροχή μου ή να διασφαλίσω τον εαυτό μου. Ο ταπεινός όμως δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε ημέριμνα. Δεν είχε φροντίδα. Γι' αυτό δεν είναι απλά οι λογισμοί μόνο μία κατάσταση ενός ανθρώπου που πάσχει ψυχολογικά. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει κάποιες αναπηρίες να είναι ψυχολογικό το πρόβλημά του και να έχει λογισμούς και να ταλαιπωρείται είναι άλλο αυτό και αυτό βεβαίω έχει τη δική του ίαση και ανθρώπινα και θεϊκά και ψυχολογικά και πνευματικά αλλά δεν ομιλούμε για αυτή την παθολογική κατάσταση που πολλές φορές και αυτή επιδεινώνεται από την λάθος πνευματική στάση από τον εγωισμό μα δηλαδή που ο εγωισμός μα στην ουσία είναι η εκδήλωση τη μειονεξία μα. Αφάνεται αντιφατικό αυτό, είναι πραγματικότητα. Ο εγωισμό μα είναι? είναι η εκδήλωση τη μειονεξία μα. Η ταπείνωση τι είναι, Είναι η εκδήλωση τη υπεροχή μα. Η ταπείνωση είναι η έκφραση πια υπεροχή. Ότι νιώθουμε ισχυροί μέσα στην αγάπη του Θεού και δεν φοβόμαστε τίποτα. Και δεν φοβόμαστε να χάσουμε. Δεν φοβούμεθα την απώλεια. Άρα η ταπείνωση στην ουσία είναι δύναμη. Και ο εγωισμό είναι, η αδυναμία. Οι λογισμοί τι είναι. Είναι η ισχυροποίηση της αθεναμίας μας. Ποιος άνθρωπος έχει λογισμούς. Αυτός που δεν νιώθει σίγουρος με τον εαυτό του. Και ξεκινά τη διαδικασία των λογισμών. Για να θεμελιώσει την πεποίθηση ότι είναι δυνατός μόνος του. Γιατί έχουμε λογισμούς. Προσπαθούμε είτε πνευματικά μέσα από του λογισμούς να αποδείξουμε ότι ναι δικιούμεθα τη σωτηρίας. Ναι θα σωθούμε γιατί δεν νιώσουμε βιβαιότητα στη χάρη Του και την αγάπη Του Θεού αυτό κάνουμε και κοσμικά η λογισμία είναι μια διαδικασία για να θεμελιώσουμε να τεκμηριώσουμε τη δύναμή μας γιατί δεν νιώσουμε δυνατοί να δούμε πως περιγράφει διαφορετικά ο Βάσι την καρδιά που έχει ελεημοσύνη και τι είναι ελεήμων καρδία είναι η καθαρή καρδιά, είπαμε, έτσι, ποια είναι αυτή. Και είπε, είναι κάψις της καρδιάς για ολόκληρη την κτήση. Για τους ανθρώπους και τα όρνια, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από τη μνήμη τους και τη θέα τους να χύνουν τα μάτια του ανθρώπου δάκρυα, από την πολύ και δυνατή ελεημοσύνη συνέχεια την καρδιά και από την πολλή καρτερία μικραίνει η καρδιά του και έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να ειδει κάποιαν βλάβη ή μικρήν λύπη που γίνεται στην κτήση Γι' αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων Κι υπέρ των εχθρών της αληθείας Κι υπέρ των βλαπτών των αυτών σε κάθε ευκαιρία Ωστε να φυλαχθούν και ελεηθούν Ομοίως και υπέρ τη φύσεως των ερπετών λόγω της πολύστο λοιμοσύνης που γίνεται μέσα στην καρδιά του αμέτρος κατά το παράδειγμα του Θεού. Αυτό είναι το πραγματικό ήθο, το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί λογικά ούτε μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη του των λογισμών μας. Αυτό είναι μία κατάσταση και εμπειρία ζωής που φανερώνει το πραγματικό ήθο του χριστιανού του χριστιανού. Αυτό εκφράζει το πνεύμα του Θεού Αυτό είναι ο Θεός μας αυτού του πνεύματος είναι αυτού του ήθους είναι όχι τίποτε άλλο δηλαδή τι είναι λέει λέει πράγματα εδώ που είναι τολμηρά τολμηρά μπορεί να πει μόνο ο άνθρωπος που έχει πραγματική σχέση με τον Θεό τι λέει είναι αγάπη για όλη τη κτίση για τους ανθρώπους τα ζώα και για τους δαίμονες φανταστείτε η αγάπη αυτή φτάνει και για τους δαίμονες και για κάθε κτίσμα και ο άνθρωπος λέει συνέχεται και δακρίζει και από, την πολυ, από τον του λιμοσύνη και από τον πόνο της καρδιάς του μικραίνει η καρδιά του και δεν μπορεί να βαστάξει αυτόν τον πόνο και τον κάνει προσευχή. Αλλά εδώ σημαίνει και κάτι άλλο γιατί γεννάται αυτός ο πόνος και αυτή η αγάπη και αυτή η λιμοσύνη;" Αυτό δείχνει και η καρδιά μας τι θεωρεί σημαντικό και που είναι στραμμένη. Για παράδειγμα αν ένας άνθρωπος είναι στραμένος στα υλικά αγαθά λυπάται αυτό που δεν έχει υλικά αγαθά. Αν κάποιος άνθρωπος είναι στραμένος στα συναισθηματικά αγαθά λυπάται κάποιον που δεν νιώθει να έχει μια σχέση. Αν κάποιος άνθρωπος όμως έχει ξυπνήσει μέσα στην ύπαρξή του, αν σε κάποιον άνθρωπο έχει ξυπνήσει στην ύπαρξή του η αληθινή διάσταση ζωής δηλαδή άνοιξε η ύπαρξή του στο όλον τότε βλέπει τον άνθρωπο στην πραγματική του διάσταση και μπορεί να νιώσει αυτόν τον ανάλογο πόνο για τον άνθρωπο που δεν έχει αυτό το φως του Θεού εάν μας συγκινεί κι αν μας γεννά συμπάθεια και λοιμοσύνη και πόνο στην καρδιά, ο άνθρωπος που ζει μακριά από το φως, μακριά από τον Θεό, σημαίνει για μας ότι ο Θησαυρός είναι ο Θεός. Και το αισθανόμαστε σαν πραγματικόν πόνον αυτό. Αν η απουσία του Θεού δεν σημαίνει τίποτα στην καρδιά μας, τότε δεν μπορεί να πονέσει η ψυχή μας για κανέναν άνθρωπο. Αν όμως θεωρήσουμε το σημαντικό, το κύριο, το κυρίαρχο, το κεντρικό είναι η ψυχή μας, η ψυχή του κάθε ανθρώπου, είναι η σύνδεση της ψυχής μας με το φως του Θεού με τον Θεό, τότε ταπεινώνεται η καρδιά μας και αξιολογούμε διαφορετικά τη ζωή μας, τη κτίση και του ανθρώπου. Η αγαπητική αυτή, η ελεήμον καρδία προς κάθε άνθρωπο... Δεν κτίζεται σε μια προσπάθεια ψυχολογική... Να πει στον εαυτόν πρέπει να είμαι καλό παιδί και ελεήμον Είναι μια αυτόματη φυσική διάθεση καρδιάς... Που γεύτηκε την αλήθεια. Είναι μια αυτόματη κίνηση της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος που γεύτηκε τι είναι καλό και τι είναι κακό... Σε όλη του τη διάσταση... Ο άνθρωπος που γεύτηκε σε όλη τη διάσταση... Τη ζωή, τι σημαίνει ζωή. Τότε μπορεί να αισθανθεί τι σημαίνει πραγματική ζημιά και τι σημαίνει πραγματικό καλό για τον κάθε άνθρωπο, και έτσι να τον προσεγγίσει και έτσι να τον αξιολογήσει. Αν η ψυχή μας έχει γευτεί αληθινά την αγάπη του Θεού, και αν έχει απολέσει και αν έχει χάσει την αγάπη του Θεού, και έχει βρει η ύπαρξή μα τον πραγματικό λόγο ύπαρξη, δηλαδή αν έχει βρει τον πραγματικό προσανατολισμό. Το πραγματικό λόγο ζωής της ο άνθρωπος αν εχει βρει ψυχή μας αυτό τότε ότι αξιολογεί τελείως διαφορετικά τη ζωή διαφορετικά προσεγγίζει τον άνθρωπο να το πούμε αλλιώς για να το καταλάβουμε θα δούμε εδώ ένα πείμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για να καταλάβουμε μεταφέροντας ο Άγιος Σημεών την εμπειρία του με έναν τρόπο ποιητικών. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ε, καρδιά που γεύεται ή χάνει τον Θεό και τι σημαίνει ελεημοσύνη λοιπόν πάλι το θείο μελούζει φως πάλι λαμπρόν το βλέπω πάλι τους ουρανούς ανοίγει πάλι την νύχτα σκίζει πάλι τα πάντα φέρνει τα πάντα φέρνει μας πάλι το βλέπω μόνο από όσα βλέπω γύρω μου πάλι με βγάζει έξω. Και επίση και από τα αισθητά πάλι με αποχωρίζει. Είναι μια η εμπειρία το Αγίος που έχει αυτή την εμπειρία του φωτός του Θεού. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος όταν έχει αυτή την εμπειρία αξιολογεί αλλιώς τη ζωή. Δεν βλέπει καημένο αυτό που δεν έχει να φάει μόνο. Αλλά Κύριος βλέπει με θλίψη την ψυχή που δεν έχει αυτό το φως. Και έτσι μπορεί να έχει αυτή την πραγματική λιμονσύνη. Ο Άγιος Σίμωνα και ο κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την εμπειρία μπορεί να κατηγορήσει κανέναν αμαρτωλόν. Λυπάται που δεν έχει φως αμαρτωλός. Και δεν νοιάζεται να τον επιπλήξει, νοιάζεται να του πει κοίταξε υπάρχει φως, μείνε στο σκοτάδι. Αυτός που πάνω βρίσκεται από τους ουρανούς όλους που δεν τον έχει δει κανείς από όλους τους ανθρώπους χωρίς να σκίζει τη νυχτιά του ουρανούς να ανοίγει ή τον εθέρα ή του σπιτιού τη στέγη να χωρίζει αδιέρετα όλος έρχεται στον άθλιο εμένα και μπαίνει μέσα στο κελί μπαίνει μέσα στο νου μου με στα βάθης καρδιάς ο το φρικτό μυστήριο ενώ τα πάντα μένουνε καθώς είναι σε εμένα φτάνει το φως και πιο ψηλά απ' όλα με ανεβάζει και ενώ μέσα όλα βρίσκομαι με βγάζει έξω απ' όλα δεν ξέρω αν με το σώμα μου μα εκεί Ακέραιος τότε, εγώ στα αλήθεια βρίσκομαι όπου φως μόνο υπάρχει. Απλό και βλέποντας το απλό στην ακακία με κάνει. Και, απλό και βλέποντας το απλό στην ακακία με κάνει. Αυτά είναι τα παράδοξα χριστέ μου, θαύματά σου. Αυτά του μεγαλείου σου και της φιλανθρωπίας τα έργα σου είναι. Που σε μας χαρίζεις τους αναξίους Γι' αυτό λοιπόν ο φόβος σου βαθιά με συγκλονίζει. Τρέμω, φροντίζω αδιάκοπα και λιώνω από αγωνία. Τι να σου ανταποδώσω εγώ και τι να σου προσφέρω αντί για τόσες ζωέ με τόση εσφλαχνία χάρες όπου έκανες μένα και με, τριτό, με τριμό δεν έχουν. Και αφού δεν βρίσκω τίποτα μέσα μου ή στην ζωή μου μα όλα εσένα υπηρετούν και είναι έργα το χειρό σου Υιώθω τρανόταρη ντροπή και πιο μεγάλη οδύνη. Και πιο θερμά παρακαλώ, σωτήρα τι να κάνω για να συμπηρετήσω ορθά και να σου ευαρεστήσω και να βρεθώ κατάκριτος σωτήρα μου μπροστά σου, μπροστά στο βήμα το φρικτό της κρίσης την ημέρα, άκου όποιος μέλη να σωθεί τι πρέπει για να κάνει και από όλου πρώτος τώρα εσύ θερμά που με καιτεύεις ότι σήμερα πέθανες, πίστεψε και απαρνήθεις, τον κόσμο όλο σήμερα νόμισε πώς άφηνε, αφή, αφή, αφήνεις, η μνήμη του θανάτου, η καθημερινή αίσθηση την τελευταία μέρα που ζούμε και ότι θα αφήσουμε αυτό τον κόσμο. Σήμερα φίλους, συγγενείς και κάθε μάτι δόξα μαζί άφησες και αρνήθηκες κάθε της γης φροντίδα και το σταυρό στον νόμο σου με δύναμη κρατώντα μέχρι το τέλος άντεξε των πειρασμών, του κόπους. Αυτό λοιπόν μιλάει για αυτή την εμπειρία. Να δούμε και παρακάτω που είναι πιο ξεκάθαρο. Γνωρίζεις την πτωχία μου, την ορφάνια μου ξέρεις. Δεν σου διαφεύγει μοναξιά. Βλέπεις και την ασθένεια και την αδυναμία μου, ο πλαστουργός Θεός μου. Δεν αγνοείς αλλά θωρείς και όλα τα, και όλα τα γνωρίζεις. Κοίταξε ταπεινή καρδιά, καρδιά στετριμένη. Κοίταξε με πόση απόγνωση η ε Θεέ μου σε πλησιάζω. Και από ψηλά τη χάρη σου και το άγιο πνεύμα δόσου. Σωτήρα τον παράκλητο στήλε μου, ω υποσχέθη, στήλ και τώρα, στήλ ε σε αυτόν που περιμένει, στο υπερόν δέσποτα, στα λιθινά πιο πάνω. Που κάθε πράγμα γίνω έξω από τον κόσμο όλο, και σένα και το πνεύμα σου ζητά και περιμένει. Φιλάνθρωπε, μη μου αρνηθεί και μην αδιαφορήσει. Μη με ξεχνάς που σε ποθώ με ψυχή διψασμένη. Μη μου στερήσεις τη ζωή για αυτήν ανάξιος πούμε. Θεέ μου μη με συγχαθείς και μη με παρατήσεις. Την ευφυσπλαχνία σου βάζω εμπρός, το έλεος σου απλώνω και τη φιλανθρωπία σου με μου σου φέρνω. <κυρίζει> δεν πάσχισα, δεν έπραξα δικαιοσύνη έργα και δεν φύλαξα ποτέ καμιά από τις εντολές σου μα με ασωτείες απανοτές πέρα στη ζωή μου. Μα εσύ δεν αδιαφόρησες, με ζήτησε και με ύβρες, να τυριγυρνώ και από την οδό με γύρισες στι πλάνες και με το φως της χάρη σου στου αχράντους ώμου επάνω με έβαλε Χριστέ, με σε εκτίρμο και κόπο δεν επέτρεψες να εσανθώ καθόλου, αλλά πολύ είναι παυτικά σαν σε φορείο επάνω λαφριά να οδεύσω μου δώσες τους δρόμους του στραχιού σου, ως ότου με ξανάφερε στη μάντρα των αρνιών σου Μένωσε με τους δούλους σου, μετρώντας με με εκείνους. Το έλεος σου διαλαλώ, κυμνώ την ευσπλαχνία. Σε ευχαριστώ για την πολύ σου εξαίσιαν καλοσύνη. Και αφού με ξαναφώναξε Θεέ μου, όπως είπα και όπως πιστεύω τώρα, πια είμαι όλος κλαβωμένος, Προσιλωμένο εις το φως, σε σε προσκολλημένος. Πιασμένος από τον πόθο σου, δεμένος από αγάπη, θαυμάζω και ξαφνιάζομαι και δεν μπορώ να μάθω η θλίψη πως πληγώνει μου την αθλία την ψυχή μου πως μπαίνει η λύπη μέσα μου και πως με συγκλονίζει και πως Θεέ μου με αποστερεί από τη γλυκύτητά σου και με χωρίζει από την χαρά των γίοινων η θλίψη τόσο πολύ σου έφτεξα και σου έχω αμαρτήσει σε τι και σε παρόργησα περισσότερο Χριστέ μου και με αφήνεις αγαθές σε πιο μεγάλη λύπη από την πρώτα που ήταν η ψυχή μου με τα πάθη Πες μου τώρα και μάθε μου τις κρίσεις σου τα βάθη. Πες μου και με μη που σου μιλώ ανάξια. Τι δηλαδή αναφερει εδώ, αν το καταλάβατε. Ουσιαστικά αναφέρει ο Άγιος Σημεών την εμπειρία της χάρη του Θεού και του Φωτός που απόλυσε σε συνέχεια. Ενσάνθηκε την αγάπη του Θεού που του δείξε τέτοια και αγάπη που τον έφερε χωρίς να το αξίζει, χωρίς κόπο και μετά ήρθε ξαφνικά πάλι λύπη στην καρδιά του που του πλήγωσε την καρδιά και άρχισε να μεριμνά και να αγωνιά για τα υγιήνα, για τα καθημερινά. Να λοιπόν, ο άνθρωπος που γεύτηκε αυτό το φως και το έχασε μπορεί να αισθανθεί τη σήμερινη πραγματική απώλεια και πόνος. Αυτός άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει ελεήμωνα καρδία. Αυτός άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Αυτός άνθρωπος μπορεί να βγει απ' τα καλούπια του νόμου και να αισθάνεται ότι το ενδιαφέρον είναι η ισοδρία του κάθε ανθρώπου. Αν όμω δεν έχουμε αυτή την εμπειρία του Θεού, αν όχι σε αυτό το επίπεδο, σε ένα προσωπικό επίπεδο, μια γεύση και αίσθηση του Θεού που αναλογεί στη δική μα ελευθερία και διάθεση, τότε η λογική μα είναι σε άλλο πλαίσιο. Τότε κυριαρχούμεθα από την έννοια τη δικαιοσύνη, του ανταγωνισμού, τη σύγκρουση, τη έχθρα. Δεν μπορούμε να συμπαθήσουμε, δεν μπορούμε να συμπονέσουμε κανέναν άνθρωπο μόνο η ψυχή που ζυμώθηκε στην αγάπη του Θεού και στον πόνο της απώλειας αυτής της αγάπης, τότε αυτή η ψυχή μπορεί να αποκτήσει καρδιά και αίσθηση. Μπορεί να συμπαθήσει. Μπορεί να συμπονέσει. Μπορεί να αγαπήσει. Μπορεί να ελευθερωθεί από τα πλαίσια του κοσμικού, της κοσμικής δικαιοσύνης και να πλησιάσει διαφορετικά τον άνθρωπο. Λοιπόν, Πώ μπορεί να αξιολογήσει ένα τέτοιο άνθρωπο που μετέχει στην αγάπη του Θεού, την ζωή, με έναν άνθρωπο που είναι άσχετο από τον Θεό, που δεν έχει λάβει πείρα του Θεού, με αυτόν τον τρόπο, και απλώ από κηρύγματα, από κατηχητικά και τέτοια πράγματα. Είναι τελείω διαφορετικό ηθο. Διαφορετικά τα πράγματα είναι. Αυτό είναι ο πνευματικός πόνο. Να έχει γευτεί το φω και να το έχει χάσει. Να έχει γευτεί τι σημαίνει παράδεισος και να ζει στον άδειο, να ζει στην κόλαση αυτή λοιπόν η εμπειρία του παραδείσου δηλαδή της αγάπης του Θεού και ταυτόχρονα της απώλεια του που είναι η εμπειρία της κολάσεως της φλόγας της κολάσεως να νιώθει ότι ζει στην κόλαση στο κενό, στην απουσία, στην κατάληψη, στην μοναξιά στην υπαρξιακή μοναξιά όταν έχεις ζήσει σε αυτό το διάστημα σε αυτά τα, σε αυτά τα διαστήματα από τη μια κατάσταση στην άλλη και έχεις λάβει, λάβει πείραν στο μέτρο το δυνατοτήτω σου αυτών των καταστάσεων τότε μόνο έχεις δυνατόν να αγαπήσεις αληθένα τον άλλον άνθρωπο αλλιώς η αγάπη είναι τελείω ψυχική τελείω εγωιστική όσο και αφέτο είναι η φιλανθρωπία Το ότι η αγάπη που δίνουμε έχει μέσα της φιλαυτία έχει εγω, εγωκεντρικές επιδιώξει και δεν τις αναγνωρίζουμε δεν τις κατανοούμε. Και η αγάπη μας είναι μετρημένη στα όρια της δικαιοσύνης μας, της λογικής μας, τίποτε άλλο. Μόνο ο άνθρωπος που έχει ζήσει αυτόν τον πόνο και έχει παραλύσει ο νους του και η καρδιά του μέσα σε αυτή την εμπειρία να ζήσει στον Θεό και να χάνει τον Θεό και να, να νιώθει τις αληθινές διαστάσει της υπάρξεώς σου τότε αληθινά μπορεί να αγαπήσεις τον άνθρωπο. Τότε αληθινά είσαι ελεύθερος τότε ελεύθερα προσεγγίσεις τον άνθρωπο. Τότε είσαι τολμηρός. Γιατί είσαι αληθινός. Αλλιώς θέλεις να είσαι διασφαλισμένος στους κανόνες και στους όρους, για να νιώθεις σιγουριά. Ο άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία, αυτού του πνευματικού πόνου, δεν τον ενδιαφέρει σιγουριά. Δεν τον απασχολεί. Τη θεωρεί προσβολή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα. Όπως για παράδειγμα η μάνα που αληθινά αγαπά το παιδί της, η αγάπη αυτή, εφόσον είναι αληθινή, η μητρική αγάπη, την κάνει γίνει τολμηρή, προκειμένου να διαφυλάξει τον τη. Δεν καταλαβαίνει από κανόνε και όνους, νόμους. Θεωρεί, προσβολή τη βεβαιότητα σε μια σχέση. Όπως και σε μια σχέση που θέλουμε να είναι αγαπητικά, μια αγαπητική σχέση που θέλουμε να είναι ζωντανή σχέση, τι την κλονίζει, η ανάγκη της διασφάλισης, της κατάκτηση, της βεβαιότητας, της σιγουριάς, της κτίσεως όταν σε μια σχέση νιώθουμε ότι κατακτήσαμε αυτό που θέλουμε το χάνουμε δεν υπάρχει έννοις κατάκτησης έτσι και με τον Θεό λοιπόν επομένως οποιαδήποτε πράξη μα απαιτεί την σιγουριά και την εξασφάλιση και την βεβαιότητα δηλώνει θάνατο δεν είναι σχέση αυτό μειονεξία κρύβει, Νεκρώση κρύβει ο άνθρωπος διπω, που ό,τι θέλει να κάνει Θέλει πρώτα να νιώθει σίγουρος για αυτό που κάνει ότι θα έχει βέβαιο αποτέλεσμα αυτούς τους κακομύριους άνθρωπους δηλαδή θα ζήσει ποτέ τη ζωή Αν λοιπόν η σχέση μας με τον Θεό θέλουμε πρώτα να βεβαιωθούμε για τον Θεό και μετά να συνάψουμε σχέση με τον Θεό δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα Απαιτεί ρίσκο η σχέση μας με τον Θεό Άλλο στο κενό Απουσία σιγουριάς για τον Θεό Τότε μόνο αυτό το φρόνημα σε αυτό το φρόνιμα ανταποκρίνεται ο Θεός ή καλύτερα αυτό το φρόνιμα γίνεται δεκτικό των ενεργειών του Θεού γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίζεις σε όλους κινείται. Ενέργηση του δίνει προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά η καλυτερα αυτο το φρόνημα γινεται δεκτικο των ενεργειων του θεου γιατι ο θεος δεν κανει διακρίσεις σε ολους κινειται ενεργηση του δινει προς ολους τους ανθρωπους αλλα η δεκτικη γη ο δεκτικός άνθρωπος είναι αυτός που τολμάει να ρισκάρει μέσα στο πλαίσιο της αβεβαιότητας. Ο μη άνθρωπος είναι ο νεκρός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θέλει να είναι εξασφαλισμένο για κάτι, για να το ξεκινήσει, είναι ο μύσερο άνθρωπο, ο κακομίδι άνθρωπο, ο νεκρός άνθρωπο. Χρειάζεται ανδρύο φρόνημα. Να πουλήσουμε τα πάντα για τον Θεό, χωρί να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του Θεού και τη βεβαιότητα του Θεού. Αυτό είναι σχέση, αυτό είναι πίστη. Το άλλο είναι σίγουρη, δεν έχει άσκηση. Δεν έχει θυσία. Δεν έχει έξοδο από τον εαυτό μα. Δεν έχει σταυρό. Εμεί με ένα κοσμικό φρένο που θέλουμε, λέει, κοίταξε, να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά θα έχει αποτέλεσμα. Θα κάνω αυτό, αλλά θα τα οικονομήσω. Θα κάνω αυτό, αλλά τι κέρδο θα έχω, θα έχω σίγουρο κέρδο. Να φτιάξω μια σχέση, αλλά τι θα πάρω από αυτή τη σχέση. Και υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όμω δεν μπορεί να γεννηθεί στην καρδιά μα ζωή. Αυτό λοιπόν που αν επιτρέπετε αυτή η εκφράση, λακταρά ο Θεός από μας είναι να έχουμε καρδιά καρδιά συμβαίνει αυτό να μην φοβηθούμε να χάσουμε να μην φοβηθούμε να ρισκάρουμε να μην φοβηθούμε να τολμήσουμε να μην φοβηθούμε να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας όταν πάμε με υπολογισμούς σε μια σχέση, αυτή η σχέση θα καρποφορήσει, θα γίνει ζωντανή θα υπάρχει αυτή η σχέση όσο ικανοποιούμε θα όσο πληρώνουν οι προσδοκία μας και δεν υπάρχει κάτι άλλο έρχεται η σύγκρουση μα σε μια σχέση όπως και σε όλη μας τη ζωή το κεντρικό ποιο είναι, η ατομική μας ευτυχία και ο άλλο μας είναι σημαντικό όσο ικανοποιεί τις απαιτήσει μας Όσο πάβει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας και τις ανάγκες μας, δεν υφίσταται. Σχέση. Τι σχέση δεν είναι αυτό. Ερωτήθηκε πάλι, Πώς κατα... να έρθει κάτι που μας θέλει. Να. Αυτή η εμπειρία του Υιού ε, Συνέωαν είναι μια εμπειρία πολύ δυνατή και σπάνια. Δεν είναι και κάτι που ε, πολλοί άνθρωποι σε πιώνει. Ε, Δηλαδή όμως δεν έχουν βιώσει την εμπειρία και, και τον πόνο της, της ακουσίας του θέματος που συνέβησε ο Άγιος Δεν έχουμε ας πούμε λειτουργεί δηλαδή να βιώσουμε πραγματικά την αγάπη του συνάνθρωπου ή τέτοιες συναισθήματα αληθινά. Ε, ο, ο, ο, ε, έχετε δίκιο ότι αυτή είναι μια εμπειρία που αφορά τον Άγιο Σημεών πολύ σπάνια αν και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε αυτό τον κόσμο που ζούμε σε κάποια Συγγνώμη σε κάποια κρυφά, κρυπτά υπόγεια και σε κάποιους ανθρώπους που αγνοούμε και δεν ξέρουμε ασήμα δεν ξέρουμε τι μυστικές συναντήσεις γίνονται με τον Θεό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό δεν ξέρουμε σε, αυτή, σε αυτόν τον κόσμο της αμαρκίας που λέμε τι μυστικές συναντήσεις γίνονται με τον Θεό πέρα από αυτό όμως θεωρούμε ότι και ο κάθε άνθρωπος έχει ανάλογη εμπειρία σε άλλο επίπεδο που όμως του γεννά αυτό το ήθος δηλαδή μπορεί απλά όμως να έχει αυτή αυτής αγάπη και αυτού του φωτό με κάποιον τρόπο γεύεται, υποψιάζεται αυτή τη χαρά και αρχίζει λίγο να ανοίγει την ύπαρξή του σε μια άλλη αναφόρα, σε μια άλλη προσδοκία δηλαδή εκεί που θεωρεί κανεί ότι να βρω άντρα, να βρω γυναίκα και σώθηκα και να πάρω και το χωράφι αυτό και να χτίσω και σώθηκα και να έχω και αυτή να αγνήσω τον ανθρώπο και σώθηκα αρχίζει να λ Εντάξει, αυτό μέχρι σημείο. Βλέπω και κάτι άλλο που είναι πιο δυνατό. Κάτι άλλο αρχίζει να υποψιάζουμε ότι είναι κάτι πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να έχει αυτό το φω για να το καταλάβει. Και λιγότερα πράγματα να λάβει, λίγε ταγόνε τη χάρη να αισθανθεί, αρχίζει να στρέφει την ύπαρξή σου κάτι άλλο. Να το πούμε και διαφορετικά, ακόμη και να μην ζει αυτό το πράγμα, αν κάποιο έχει μια εντυμότητα με τον εαυτό του και έχει να, όχι, μια απλή κατάσταση σοφίας να είχε λέει ρε παιδάκι μου δεν αξίζει τίποτα υπάρχει θάνατο είναι κάτι πιο δυνατό αυτό και μόνο σε οδηγεί σε μια άλλη διάσταση ζωής είτε λοιπόν έχεις λάβει αυτές οι σταγόνες της χάρητος και τι οποίες σου συντηρούν αυτή την αναφορά και αυτή την αίσθηση, είτε την έχει χάσει αυτήν την χάρη, και αμέσω όσο λε, η μνήμη αυτή τη χάρτα σου κάνει να εκτιμήσει αυτή την κατάσταση τη ζωή, είτε δεν έχει τίποτα. αλλά αν νιώθει το κενό τη ζωή που ζει και ζει το κενό, και θε κάτι δυνατότερο από αυτό, γιατί έχει την τιμιότητα να παραδεχθεί ότι αυτά είναι ένα κενό και ένα θάνατο, τότε σαφώ έχει τι ίδιε προποθέσει αναλογικά με τον Άγιο σημείον για να μπει σε αυτήν την κατεύθυνση ζωής. Και επίσης, ε, τώρα, αυτό το ε, και μια σαν και δηλαδή, Όλα είναι δωρεάν του Θεού και σταγόνα και ο αλλά αυτή η δωρεά του Θεού που δίδεται ήδη στον κόσμο δεν τη λαμβάνουμε όλοι γιατί έχουμε κλειστεί την καρδιά μας Πώς την κλείνουμε Άλλους Θεούς λατρεύσαμε Άλλους Θεούς πιστέψαμε και εμπιστευθήκαμε Και ο φόβος μας να ανοιχτούμε Σε αυτόν τον Θεό Μας κλείνει περισσότερο στον εαυτό μας Αλλά όταν διόθεως τη διάθεσή μας να κάνουμε κάποια ανοίγματα προς Αυτόν θα μας δώσει αυτές τις δυνατότητες κατά την χωρητικότητά μας. Όπως λέει στη μεταμόρφωση το τροπάριο είδαν την δόξα του Θεού το φως του Θεού καθώς η δύναντο το ίδιο φως ήταν. Αλλά κατά τη δυνατότητα του καθενός κατά τη δεκτικότητα του καθενός κατά την χωρητικότητα του καθενός βλέπει το φως. Η δυνατότητα λοιπόν του ανθρώπου, η χωρητικότητα του ανθρώπου εξαρτάται από τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Είτε αυτός ο πόνος αρχικά είναι κοσμικός ανθρώπινος πόνος τον οποίο ανάλογα τον ζούμε, είτε είναι πραγματικός πόνος ακόμη καλύτερα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο, ζει, ο οποίος ζει θλίψη πόνων αυτός ο πόνο ενώ φαίνεται αρνητικό γεγονός Πνευματικά είναι δημιουργικό γεγονός, γιατί ενεργοποιεί την πνευματική αίσθηση στον άνθρωπο. Δι, α, α, πώς το λέμε, διευρύνει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον κάνει δεκτικότερος της αγάπης του Θεού. Εφόσον βεβαίως ο άνθρωπος δεν κλείνει τον πόνο μέσα του εγωιστικά, δεν τον κλείνει με έναν εγωισμό, εγώ θα αναλάβω τον πόνο μου, εγώ θα ξεπεράσω τον πόνο μου ή θα λυσμονήσω τον πόνο μου. Ζει τον πόνο του άνθρωπος δημιουργικά. Αφήνει την καρδιά του να ταλαιπωρηθεί. Αυτό λοιπόν ο πόνος είναι που γεννά στον άνθρωπο ευαισθησία. Και η ευαισθησία αυτή μπορεί να γίνει άνοιγμα πνευματικό και να γίνει χωρητικότερος ο άνθρωπος αγάπη του Θεού. Ποιος άνθρωπος δεν είναι χορυπικός του Θεού, ο βολεμένος, ο φιλίδωνος, ο καλοπερασάκιας που καθημερινά διεκδικεί τον τρόπο να περνά ευχάριστα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανέσθητος, είναι χοντρή ψυχή του, είναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα από αυτά τα πνευματικά πράγματα. Είναι ο σαρτικός άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος όμως αφήσει την καρδιά του να ζήσει τον πόνο να ταλαιπωρηθεί αυτός ο άνθρωπος είναι δεκτικός των δεών του Θεού. Και επαναλαμβάνουμε οι περισσότερες αποκαλύψεις του Θεού προσωπικά στον άνθρωπο γίνανε μετά από μεγάλες καταστροφές προσωπικές και αποτυχίες. Γιατί, γιατί ο Θεός δεν αποτυχημένοι. Όχι, αλλά η αποτυχή τι ήταν τον κρέμισμα του, του, του, του ειδόλου μας, του εαυτού μας. Για να, ο Θεός να γίνει, για να αφήσει τον Θεό να κάνει τη δουλειά του. Εμείς δηλαδή, όταν είμαστε δυνατοί είμαστε τόσο θε, ε, θε, αποθεώνουμε τον εαυτό μας που δεν αφήνουμε χώρο στον Θεό. Και μετά από τη συντρίβη, την καταστροφή του εαυτού μας είμαστε τόσο ισοπεδωμένοι που τότε ανοίγουμε τις πόρτες αφήνουμε τις πόρτες ανοίχτες. Είμαστε χήμα, αφήνουμε, αφήνουμε τον Θεό και τον πραγμάτο. Και τότε λειτουργεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν φανταστείτε το σε μια πνευματική διάσταση. Όταν, λοιπόν. Έχουμε τη σχέση να φτυχάνουμε και παλεύουμε τον Θεό. Αρχικά μπορούμε με έναν τρόπο που μας, να αντιμετωπίσουμε την αποσύντηση που μα οδηγεί στην πλάνη. Με έναν τρόπο εγωιστικό λέει γιατί έφυγε ο Θεός, θα το βρω ξανά τον Θεό. Θα ξανακατακτήσω τον Θεό. Τι λέει σε ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση αν το δούμε εδώ ο μου που ήταν. Να εδώ λέει. Καμιά ανάγκη δεν βρίσκει, μιλάει για ταπεινοφροσύνη τα ο Αβάσι Καμιά ανάγκη δεν βρίσκεται τον ταπεινόφρονα που να τον πιέζει, να ταραχθεί, να συγχυστεί. Ο ταπεινόφρον όταν μένει μόνος εντρέπεται τον εαυτόν του. Εγώ παρατηρώ με θαυμασμό ότι αν είναι κανείς ταπινόφρων, πραγματικός, δεν τολμά να προσευχηθεί στον Θεόν. Όταν πλησιάζει στην προσευχή ούτε να εμφανιστεί ω άξιος για αυτήν ούτε να ζητήσει κάτι άλλο. Δεν γνωρίζει τι προσεύχεται αλλά μόνο σιωπά και συγκρατεί όλες τις σκέψεις του περιμένοντας μόνο το έλεος και το θέλημα που θα εξέλθει γι' αυτόν από την προσκυνητή μεγαλοσύνη όταν το πρόσωπο του κλείνει στη γη και η εσωτερική θέα της καρδιάς του υψωθεί προς την υψηλή αγίαν πύλη των Αγίων. Τι λέει εδώ ότι η, η προσευχή του ταπεινού δεν είναι, δεν είναι αυτό που λέμε δεν μπορώ είμαι δεν προσεύχομαι η προσευχή του είναι σιωπή. Στέκεται ενώπιον του Θεού. Δεν έχει τι να και πρέπει το έλεγχο του Θεού. Που σημαίνει ότι παραδίνεται στον Θεό. Ενώ μεις τι κάνουμε αρχή κατά το χάσουμε τον Θεό λέμε που όποτε έπαθα. Τι συνέβη άραγε ή παραδινόμαστε έτσι και λέμε και οδηγούμε σε μια με, συγκατάσταση μεταναίες χωρίς λογισμούς ή προσπαθούμε αφελώς σκεφτόμενοι να ξανακατακτήσουμε το Θεό με τις δικές μας δυνάμεις. Με του λογισμού μα, με τι ιδέε μα, με μια άσκησή μα και όχι εν μετανία και συντριβή να ζητήσουμε το έλεο του Θεού. Όπω είπαμε, οι λογισμοί είναι γενήμα εγωισμού. Αν κάποιο αισθανθεί τη χάρτη του και τη χάσει, τι θα πει, Πώ μου συνέβη αυτό, Μου ήρθε αυτό ο λογισμό και ακολουθεί τη διαδικασία του λογισμού. Συζητάμε τους του λογισμού του να βγάλει ένα συμπέρασμα που να πει ότι να ο Θεό είναι δικό μου, θα έχω ξανά τον Θεό είναι η που μπορεί πάλι άνθρωπος να οδηγηθεί σε αυτό το δρόμο αλλά θα πάει σε αδιέξοδο τι χρειάζεται τότε να πάυσει να σκέφτεται να πάυσει να αναλύει μόνο να παραδίνεται, ενσιωπεί σηκώνοντα τον πόνο και τον σταυρό της εγκατάληψης του Θεού τότε θα αρχίσει να λειτουργεί η του Θεού αλλά ποιος άνθρωπος όμω μπορεί να παρατήσει τη λογική του όταν πιστεύει ότι κάτι είναι ή όταν πιστεύει ότι για του θα συναντήσει τον Θεό Τι κάνουμε με τους λογισμούς Εγώ Θεέ μου θα σε κατακτήσω Θα σε συλλάβω Θα σε, καταλύ... θα σε καταλάβω Θα μου γίνεις καταλυπτός; Γίνεται αυτό Περισσότερο μανια... πλάνη έχει ο άνθρωπος Αλλιώς δεν τι λέει Ο Θεός με ξεπερνάει Δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις αυτός πρέπει να έρθει. Εγώ δεν μπορώ να το κατακτήσω. Πρέπει να τον ελικίσω. Πρέπει να τον εγωιτεύσω. Πρέπει να τον κερδίσω. Με ποιο τρόπο όταν του πω δεν ζω χωρίς εσένα. Είμαι αδύναμος. Δεν έχω χαρά χωρίς εσένα. Δεν έχω αρετή για να σε εκδικήσω. Δεν έχω νου να σε αναλύσω για να σε συλλάβω. Δεν μπορώ τίποτα. Παραδίνουμε σε εσένα. Αλλά τι να κάνουμε αυτή την κίνηση μετανέας και συντριβής που κρύβει την εκούσια απόρριψη του εαυτού μας, προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε τον εαυτό μας με τους λογισμούς μας πάλι. Οι λογισμοί είδατε, είναι και η προσβολή της μετανοίας, είναι υποκατάστατο της μετανία. είναι άρνηση μετανοίας, είναι άρνηση προσευχής. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τον Θεό. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, μα δεν ξέρεις, είσαι άνθρωπος λογικός διάβασε θεολογία να καταλάβεις τι σημαίνει Θεός και επειδή διαβάζεις θα καταλάβεις υπάρχει γνώση λοιπόν που καταλαβαίνει η διάνοιά μας και υπάρχει άλλη γνώση που μας αποκαλύπτεται ο Θεός και έχουν άλλο περιεχόμενο τα ίδια νοήματα για μας δηλαδή ένας φωστήρας θεολόγος που μπορεί να αναλύσει όλα τα δεδοματικά θέματα μπορεί αυτά που λέει να μην έχουν ανάλογο πραγματικό βίωμα στην καρδιά του όπως πραγματικά είναι τα λόγια που λέει. Και σε κάποιον άνθρωπο του που αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θου, το φως της αλήθειας τότε αποκτούν άλλο πραγματικό περιεχόμενο τα λόγια αυτά. Συνεπώς ο πιο ασφαλής δρόμος είναι ο δρόμος της προσευχής και της μετανοίας για να ξαναγευτούμε τη χάρη του Θεού. Κανείς άλλος? Που ζει στην αγωνία. Τι να βοηθήσει τον άνθρωπον στην αγωνία. Μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπον στην αγωνία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτο. Εμείς έχουμε αγωνία. Μήπω είμαστε στην ίδια κόλαση και εμεί. Δηλαδή, καμιά φορά θέλουμε να βοηθήσουμε τον άλλο. Τι να κάνουμε, Μα ή στην ίδια κόλαση είμαστε και εμεί, τι να βοηθήσουμε. Εντάξει, η βοήθειά μα είναι ένα πλαίσιο, ε, κάποια οικονομική ανάγκη να τη δώσουμε, θέλει κάποια συντροφιά του κάνουμε. Ε, μέχρι αυτού του επίπεδου είναι η βοήθειά μα. Και αυτό είναι καλό να τα κάνουμε, είναι φιλότιμες προσπάθειε που τι εκτιμά η αγάπη του Θεού. Και όταν δει ο Θεό την ελεημοσύνη που κάνουμε εμεί, κι αυτό γίνεται ελεημον προ εμά, εφόσον η μα είναι αληθινή. Στην ουσία δηλαδή τον εαυτό μας βοηθούμε. Αλλά τι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, ότι πάρουμε την αγωνία γίνεται. Ο Θεός παίρνει την αγωνία. Με την προσευχή, με την... Ναι, με την προσεύχη, με την έννοια ο Θεός να ενεργήσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε, ίσως πάντοτε συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο στην ουσία. Και είναι πολλές φορές χρήσιμο ο άνθρωπος να αφεθεί να ζήσει τη δυσκολία του, να ζήσει τον πόνο του, να ζήσει την αμαρτία του, να ζήσει την πλάνη του, να ζήσει την καταστροφή του. Και εμείς, απλώς είμαστε όπως είπατε, προσευχόμενοι δίπλα του να τον ενισχύουμε. Να του λέμε καμιά καλή κουβέντα, να σκουπίζουμε τον υδρότα, τίποτα άλλο. Τον αλλάξουμε δεν πρόκειται. Ε, τότε αλλάξτε εσεί μπορεί να αγωνιά για εσάς. <Κι> Εάν αγωνιά για τα πάντα. Αγωνιά για τα πάντα. <Κι> Ξέρετε, και αυτή η αγωνία είναι μια κόλαση. Κοιτάξτε. Η, η, η βοήθεια σε έναν άνθρωπο που ζει κόλαση είναι εμείς να ζούμε ένα άλλο πνεύμα το οποίο το μεταφέρουμε. Αν εμείς ζούμε την χαρά, τότε δίνουμε ελπίδα και παρηγοριά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν είναι αληθινή χαρά. Υπάρχει ψεύτικη χαρά που είναι ψυχολογική, που τον άλλο τον πλακώνει. Λέει, ποιά χαρά αυτό και εγώ βασανίζομαι. Και μας πλακώνει πιο πολύ αυτό το πράγμα. Η πνευματική χαρά όμως είναι τόσο διακριτική και τόσο ουσιαστική που μόνο που είμαστε δίπλα σε κάποιον άνθρωπο ή είναι δίπλα κάποιος σε μας, μας ελευθερώνει, μας δροσίζει, μας αναπάν, μας ανακουφίζει, μας ξεκουράζει. Λοιπόν, ε, θέλουμε βοήθεια να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο. Δεν γίνεται με τα λόγια, δεν γίνεται με τεχνάσματα, δεν γίνεται με υποδείξεις. Γίνεται εφόσον εμείς φέρουμε την ελπίδα του Χριστού. Την οποία μεταδίδουμε απλώ με το να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού είναι κάτι που εκπέμπεται, κάτι που επηρεάζει τον κόσμο, επηρεάζει του ανθρώπου που μα περιτριγυρίζουν, επηρεάζει την ατμόσφαιρα, επηρεάζει την κτήση. Αν όμω εμεί ζούμε μέσα στο πονηρό πνεύμα, Τότε περισσότερο επιδεινώνεται την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Άρα, τι γίνεται, να αλλάξουμε εμείς, να έχουμε εμείς ελπίδα, να έχουμε εμείς αληθινό φω και μεταδίδεται τότε και στον άλλον άνθρωπο. Να να πούμε να, να πάει, Μπορούμε. Πε του. Αλλά όχι εδώ. <laughs> Γεμίσαμε. <laughs> λοιπόν. Mm -hmm. πάμε ο ένας είναι ε, να προέρχεται από την μας ε, προκειμένου να καλύψει κάποιον εξήριο μας ή να προσθέσουμε από, από το τον κοιτάξτε, οι λογισμοί όποια και αν είναι, είναι για πέταμα τώρα θα του αναλύσουμε από που προέρχονται δεν ασχολούμαστε καθόλου ένα τελευταίο γιατί πέρασε ώρα σαν η επόμενη τρίτη λέει Α, Δευτέρα. Ακόμη στην Τρίτη μου. <laughs> το σημείο εκείνων που έφτασαν στην τελειότητα είναι τούτο. Αν παραδοθούν δέκα φορές την ημέρα να καούν για την αγάπη προς τους ανθρώπους δεν χορταίνουμε γι' αυτό. Όπως είπε ο Μωυσής τον Θεό αν πρόκειται να τους συγχωρήσει στην αμαρτία συγχώρεσέ την αλλιώς εξάλεψε και μένα από το βίβλο που με έγραψες. Και όπως λέει ο Μακάριος Παύλος Θε ευχόμου να αποχωριστώ από τον Χριστό χάρη των αδελφών μου και τα λοιπά. Και πάλι, τώρα χαίρομαι μέσα στις θλίψεις μου για εσάς τους εθνικούς. Δέστε λοιπόν, ίσως, αυτή είναι η τελειότητα. Λέει ο μου Μωυσής, αν, αν, αν πρόκειται να συγχωρήσει την αμαρτία, συγχώρεσέ την. Αν δεν τη συγχωρήσεις, μη με γράψει ούτε εμένα στο βιβλίο της ζωής. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θα ευχό χάρη τον αδελφό μου, να χωριστώ και από τον Χριστό. Ουσιαστικά εκβιάζει τον Χριστό. Λέει κι αλλού ο μακάριος Αντώνιος. Ο μακάριος Αντώνιος λέγουν ποτέ δεν συνήθιζε να κάνει κάτι που ωφελούσε περισσότερο αυτόν από τον πλησίον του. Να έξοδες από τον εαυτό μας, να το ήθος, να ο Θεός. Αλλά είπαμε πως γεννώνται αυτά, δεν είναι υποδείξεις πρέπει να τις κάνουμε σαν προσκοπάκια. Είναι κατάσταση ζωής, είναι ήθος ζωής που γεννάται μέσα από αυτή την πάλη με τον Θεό. Λέει ο Μακάριος Αντώνιος λέγουν ποτέ δεν συνήθιζε να κάνει κάτι που ωφελούσε περισσότερο αυτόν από τον πλησίον του. Διότι έχει τη βεβαιότητα ότι το κέρδος του πλησίον του είναι αρίστη εργασία του. Στην άριστη εργαστή να προσφέρει στο πλησίο του Ποιος ο ερημίτης ο ασκητής Ο αντικοινωνικός Ο έξω από το πολιτιστικό μας πλαίσιο Αλλά αυτός είναι πολιτισμός Αυτός είναι η κοινωνικότητα Επίσης ελέχθη Περιτουαβά αγάθωνα Ότι έλεγε Ήθελα να έβρω ένα λεπρό Να πάρω το σώμα του και να του δώσω στο δικό μου Είδε τέλεια αγάπη Ακόμη και σε εξωτερικά πράγματα δεν υποφέρει να μην αναπάψει στον πλησίον του. Φανταστείτε μια άσχημη, μια όμορφη σε μια άσχημη <laughs> να σου του <laughs> τη φάτσα, να σου δώσει τη δικιά μου. <laughs> Έτσι λοιπόν είχε ένα μαχαιράκι και όταν ένας αδελφός που εμπίκε στο κελί του και το επιθύμησε δεν τον άφησε να βγει χωρίς αυτό και τα άλλα τα παρόμοια που είχε γραφεί αυτά. Αλλά εμείς τι κάνουμε... Σημαντικά είναι η ομορφιά εξωτερική, είναι ο πουλίδος ο εξωτερικός, είναι τα χαρίσματα τα ψυχολογικά και πεθαίνουν μέσα στο θάνατό μας. Και δεν αναγνωρίζουμε άλλες αξίες ζωής. Και αυτό κρίνει ακριβώς και την πληροματική μας κατάσταση. Δέστε λοιπόν ο Αβάς Αγάθων, λέει δηλαδή, να βρω ένα λεπρό είναι να πάρω το σώμα του. Και ο Αβάς Αντώνιος θεωρούσε ο ασκητής αρείς την εργασία να αναπάει τον το πλησίον του και αυτό ο Απόσταλος Παύλος λέει ας χωριστάω τον Χριστό για τη χάρη του αδελφού μου και χίλιες φορές να, να, να, να, να δώσεις τη ζήτη για τον αδελφόν Του. Αυτό λοιπόν είναι η τελειότητα. Εντάξει, δεν μιλούμε για την τελειότητα εμείς. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αναζήτηση και τον πόθο του Θεού. Αυτό θα καταλάβει πόσο μακριά είμαστε. Αυτό θα μας ταπεινώσει. Και αυτό θα μας γεννήσει αρχικά επί οικία. Δεν θα κατακρίνουμε. Θα ξεκινήσουμε από αυτά τα χοντρά πράγματα. Όταν ξέρω πόσο ζητώ τον Θεό και ώστε δεν έχω τον Θεό και πόσο είμαι κενός ο ίδιος και να έχω και τη μνήμη του θανάτου και διαλύομαι. Τι να αρχίσουμε να αντιλαμβάνομαι τότε. Με ευαισθηση τον άλλον άνθρωπο. Και όταν νιώθω τα χάλια μου δεν μπορώ να κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Είναι δίκαιο να μην τον κρίνω. Και προσπαθώ να μην τον κρίνω. Και σιγά σιγά θα γεννηθεί η θετική διάθεση. Και το ένα θα το φοβεί το άλλο. Η αγάπη για τον Θεόν, η αναζήτηση του Θεού θα γεννά την αγάπη του αδελφού μου. Και η αγάπη του Θεού θα είμαι πληροί από την παρουσία και τη χάρη του Θεού. Αυτά. Την επόμενη δεύτερα. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, μελέσουν και σώσουν